Κυρίες μου και κύριοι, καλή σα ημέρα, καλώς ήρθατε στον τοίχο <Κιλίου> Καλώς ήρθατε να κάνουμε καμιά ωρίτσα παρέα <Κιλίου> Να βοηθήσετε κι εσείς το 26814060 <Κιλίου> Να μας πείτε τις ωραίε παρατηρήσει σα, Γιάννης Λαζάρος στο μικρόφωνο <Κιλίου> Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και εδώ μέσω αέρος αλλά και μέσω Ιερού Ιντερνεδίου Αν σήμερα ε, ακούτε γιατί χθες υπήρχαν κάποια προβλήματα Στο, στο Ιντερνεδίο πήγαν στην Αγία Βαρβάρα και, και Όλα τα Ιερά και μεταλαβαίνετε Και καλημέρα σε όλους τους φίλους στη Σαλονίκη, Στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη στην Πτοελεμαΐδα, στην Κοζάνη, στην Εμέα Γεια σου ρε Γιώργη, τι κάνεις εκεί κάτω <σομίως> Μεγαλώνουν τα σταφύλια <σομίως> Στο οξωτερικό στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι <σομίως> Καλή σας μέρα, <σομίως> καλή μέρα να έχετε <σομίως> Δεν ξέρω αν ε, ακούσατε χθε. Το, το, το κυβερνητικό. Πώ το λένε αυτό τώρα, το, το παιδί που έχει εκεί ο τσίπρα να λέει τι κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον λένε αυτό δεν ξέρω. Πώς, ένα παιδί που έχει εκεί. Λοιπόν, ε, καλό παιδί. Δεν ξέρω αν το ακούσατε με το ύφο του αριστερού. Είπε θα βάλουμε Νέους φόρους αλλά θα είναι δίκη. Εσύ πρέπει να κατανοήσεις μεγάλε Η γαλαζοπράσινες τρουγκιανοί Στη βοηθία του κουρέλεως Σου βάζανε πατριωτικούς φόρους Τώρα θα είναι δίκαιοι οι φόροι Ανάλογα με την εξουσία μεγάλε Υπάρχει μια κολυμβήθρα Που αν θυμάσαι Ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ε, Όταν χρειάζεται να σφάξει το λαό Αυτόν που το ψηφίζει ο Βενιζέλος βάφτιζε πατριωτικούς τους νόμους Τώρα θα μείνουν οι πατριωτικοί νόμοι Αλλά θα βάλουμε και δίκαιους νούργιους, ε, Όχι νόμοι, φόροι Και δίκαιους νούργιους φόρους Αυτά που λες τα ωραία Παρακαλώ Τι να... Οι περισσίες να το κάνει Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμπρα Ναι ρε φίλε, έχεις δίκαιο να... Καλημέρα. Έχει δίκιο εδώ, Παλουκάρισμα. Μου λέει: Γιατί να, να κρατήσει και το όνομα ε, Πως τις λένε, δημόσιες ε, Οικονομικές υπηρεσίες Της ΔΟΕ. Να τι κάνει ε, δίκες Υπηρεσίες για τη φροντίδα του λαού, για να, να μην σε σκιάζουν κιόλα. Άμα είναι το δίκαιο μπροστά, έχει δίκιο τη λέω. Κυρία μου και κυρία μου, όπω καταλαβαίνει. <laughs> <laughs> όπω καταλαβαίνει, λέμε εδώ. Η... Το βόλεμα ε, Δεν ξέρω πόσο ακόμη παχιά είναι η ζελατίνα Που έχεις μπροστά στα μάτια σου Ανάλογα με το βόλεμα που έχεις Χαλάζια, πράσινη, ροζ, κίτρινη, μαύρη, Λίμων όλο και λεπταίνει Η ζελατίνα Οπότε Στο τέλος σίγουρα θα δεις τα μαύρα Θα προχωρήσουμε τώρα με δίκαιους φόρους ε, έχουμε τους πατριωτικούς Και θα προχωρήσουμε με δίκαιους φόρους Και μην ξεχνάμε Ότι όποιος εκφράζει Αντίθετη άποψη Από αυτούς τους δίκαιους Τώρα είναι δίκαιοι αυτοί οι αριστεροί πατριώτες Από όλους αυτούς Τους οποίους σίγουρα εσείς ψηφίσετε Όποιος έχει αντίθετη γνώμη Είναι έχθρος της πατρίδας Είναι φασίστας σας... Είναι ε, Αντιευρωπαϊστή είναι, είναι, είναι, είναι, είναι. είναι. Και τι δεν είναι, μεγάλε. Και βέβαια, θα φτάσει σίγουρα η στιγμή. Πολύ σύντομα, βέβαια. Που θα αναφωνήσεις κι εσύ. Μπιστή του Ευρώπη. Διότι, μεγάλε, πραγματικά ψάχνω. Όλο αυτό τον καιρό να βρω. Τι κοινό σημείο έχει εσύ με το Σόιμπλε, α πούμε. Τι κοινό σημείο έχεις εσύ με το Σούλτς yeah. Αφήνω την κυρία Μέρκελ Διότι είναι ένα πρόσωπο Εντάξει yeah. Yeah. Τι κοινό έχεις εσύ με αυτούς τους τύπους yeah. πώς, πώς ξύπνησες πώς, yeah. Τα τελευταία πέντε χρόνια Πού βρεθήκαν όλοι αυτοί οι ουβρουπαϊστές yeah. Αναρωτιέμαι εγώ Κάνω διάφορα να πούμε yeah. Και βέβαια δεν χάνω παράσταση του ε, Πώς να το μπούμε τώρα δεν μου, Του τόπ. Του, του celebrity του του star βαρουφάκι, να του ρίξουμε τον ανθρώπου και άλλα μίλησε στο συνέδριο του Economist δεν κάνουν τίποτα άλλο μεγάλε ομιλίες δεν ξέρω αν είδες αυτό το γελίο των Κουτζιάχτες να χορεύει Καρσελαμά εκεί με τον Τούρκο We are the world ναι ανέβη και τώρα αυτές τις σκηνές πρέπει να τις βλέπεις μεγάλε για να τελικά δεν υπάρχει μια στιγμή να αναρωτιέσαι: Αυτοί οι τύποι είναι δυνατόν να εργάζονται για, για την ανθρωπότητα, για το δίποδο. Αυτοί οι τύποι που χόρευαν καλαμαθιανό χτε απάνω τους φώναξε ο Τούρκο εκεί πέρα. Κάνουν συνέδριο στο. και ανέβηκε και ο Κοντζιάς εκεί και τραγούδαγαν. Αυτοί οι τύποι και χόρευαν το We Are the World, το τραγούδι που είχε γράψει ο, ο Μάικλ, ο Μιχάλη, ο Τζάκσον εδώ από τον Μπαχικάλα μου είναι ο μεγάλη ο Τζάξο. Λοιπόν, του είχε γράψει να πούμε το τραγούδι το ξέρω εγώ μια περίοδο, μπορείς στο παρακαλώ. Τη χαρά του. Ναι, αυτό σου λέει. Ακριβώς, ακριβώς. Πού να βρεθεί την τροπή ρε μεγάλη. Στο συνέδριο του ΝΑΤΟ, λοιπόν, του κάλεσε ο Τούρκο να χορέψουν καρσελάμά στη σκηνή και πρώτο σηκώθηκε αυτό το πράγμα που έχει υποστεί. Πρόσεξε, αυτό είναι υπουργό εξωτερικών τη Ελλάδα Άς καλά και του τα, τα άλλα τα σούργελα. Έχουμε ε, αναφερθεί επανειλημμένω στι καρικατούρε τη πολιτική τη παγκόσμια. Αυτή, λοιπόν, εκεί γινόταν συνέδριο του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι ένα οργανισμό σφαγέων. Είναι πασίγνωστο. Μην στείλω μακριά, δε τι έκανε στη Ιουγκοσλαβία δεν σε ενδιαφέρει, αλλά δες τι έκανε, Έσφαξε, ρήμαξε, κατα... πήδηξε ένα λαό ολόκληρο. Και ο κοτζιά χτε χόρευε να πούμε. Εγώ ο κοτζιά και το ΝΑΤΟ είναι ο, ο κόσμο. Κατάλαβε, μεγάλε, αυτή οι γελοί τύποι, εσύ επιμένει ότι εργάζονται για να σε σώσουν, ειδικά εσένα και γενικότερα την ανθρωπότητα στον πλανήτη. Αυτή η κατάπτυστη, γελοί τύποι υπουργοί. Εξωτερικών εκεί μαζόχτηκαν Ο Τούρκος να πούμε Το πήρε για καρσιλαμά του Το τραγούδα για ένα Τούρκος Εκεί έβαλε και κάτι ημιτώνια μέσα Και το πήρε Ακούσε ο Κουντζιάς Να πούμε εκεί να πούμε Τσιφτετέλη Σηκώθηκε να πούμε ω νέα Σαλόμι και μόνο τα πέπλα τη λείπανε του κοντζιά Πήρε αγκαζέ και τον Τούρκο Ωρε μάνα καημένοι Και χόρευαν Γουιάρδε Μανα Και χόρευαν Και εσύ πιστεύεις πιστεύει, μεγαλε Ότι αυτοί οι τύποι Αυτοί οι τύποι Καλά άστο τους άλλους εδώ εργάζονται για σένα Εργάζονται για την ανθρωπότητα Νάτο, Μάτο, Ξάτο, ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Eurogroupια, Βαρουφάκηδε, Κύπριδες, Όλοι αυτοί εργάζονται για σένα Αυτές οι καρικατούρες Της διεθνούς πολιτικής σκηνής Η συνωμοσία των φελών πάει τέλειωσε Λοιπόν και πήλησε που λες και ο αρχιφελός εκεί Ο Ποπ πούμε, Ο Rock Star ο Βαρουφάκης, το Economist Παρακαλώ Πού είσαι ρε παιδί, εσύ είσαι καλά Αυτό είναι ευχάριστο Σ' ακούω που είσαι εξατλημένος ρε παλιγιάρι μου Σ' ακούω. Έλα Ναι, ναι, ναι Όχι ρε παιδί μου, δεν τον είδες που χόρευε να πούμε με τα προκύλια εκεί με τα προκύλια χόρευε το χορό της προκυλιάς Ναι Δεν ξέρω Τι να σου πω μου, δεν ξέρω, τι να σου πω ναι. Ναι. Μην το αποκλάς, μην αποκλάς τίποτε Γεια <laughs> γεια Κοίτα τον εαυτό σου περαστικά ρε φίλε Έλα Για χαρά για. Φεραστικά να σε καλά να πούμε Ναι που Σε έκανε το χορό της Αυτό Είναι γελί εντελώς σου λέω τώρα Εθουσιάστηκε από τη χαρά του τώρα, Αυτή τώρα σ'υ πιστεύεις μεγάλη αλήθεια Δηλαδή θέλω να με πάρεις ένα τηλέφωνο Και να μου πεις ναι ρε ναι ναι, πιστεύω είμαι πεπισμένος ότι δουλεύουν για πάρτιμο ρε σκίζονται να πούμε. έτσι που λες λοιπόν και ο Rockstar Βαρουφάκη, το απόλυτο σεξ <laughs> ναι, λοιπόν μίλησε στο οικόνομιστ, βολτίτσας είπαμε αυτά είναι εκτός έδρας τώρα μεγάλη αυτά μετράνε πέφτει φράγκο ξέρεις καταλαβαίνεις έτσι εκτός των άλλων και είπε εκεί στο, στη σύναξη «Εύχομαι» λέει «Να μην είχαμε μπει στην Ωνέ». Ναι. «Εκοίτα και θα σου πω κι εγώ με ευχές πορδε, με πορδές αυγά δεν βάφονται» «Και με ευχές Όσο Όσο και να την προσκυνήσεις εκεί τη «Να τα προσκυνήσεις τα τέτοια...» «Ναι, κατάλαβες είπε λοιπόν «Και τούτο και εκείνο και τ' άλλο και να οι φωτογραφίες» «Και να το ένα και να οι συνεντεύξεις» «Και τσουλάν οι μέρες και ο κόσμος χώνεται βαθύτερα στη δυστυχία. Βαθύτερα Βαθύτερα Βαθύτερα χώνεται στη δυστυχία Και θα επαναλάβω εγώ τώρα να πούμε τα Ταλέπορε οικοδόμε Εκεί και εξί, κάτω στην αυτοεπισκευαστική Μικρομαγαζάτορα Που απορώ πραγματικά δηλαδή πως κρατάς ακόμη το μαγαζί Πληρώνοντας όλα αυτά τα, τα, τα, τα, τα σφαχτήρια Που λέγονται τεβε Κατώδοσης Πατριωτικοί φόροι, δίκαιοι φόροι. Έχω μεγάλη απορία πραγματικά. Ούτε κουνούπι δεν πατάει, δηλαδή και τα κουνούπια δεν πατάνε πια. Φοβούνται. Μην πληρώσουν φόρο, δεν πατάνε στα μαγαζιά και στις επιχειρήσει. Και η απορία λοιπόν είναι πώ κρατιέσαι, αδερφέ μου. Και λέω τώρα να πω: Να μαζοχτείτε όλοι εσεί να κάνετε καναντού σε κανακάγγελο τη ΣΕΡ. Ποιο θα σα δώσει σημασία. Να φορέσετε κανακόκκινο γάντι να σα φέρει κουρκουμπίνια ή βαλαβάνι. Ποιο θα σα δώσει σημασία. Γεγονός πάντως είναι ότι και περισσότερο από εσάς είστε ψηφοφόρετους Λοιπόν, τι έγινε μεγάλε Έλα ρε παιδί μου Πάει η κόκκινη γραμμή να πούμε στην απέτηση των δανειστών για εννέο ΦΠΑ Τι έγινε οι... Προτείνουν 20 οι Δανιστές οι... οι σύμμαχοι Προτείνει 19 η κυβέρνηση Και να εξαιρεθεί λέει το ΦΠΑ των 10 Ρεύμα και νερό Να σου πω μεγάλε το πρόβλημα δεν είναι στο ΦΠΑ στο ρεύμα και στο νερό. Το νερό είναι 11 ευρώ και σου έρχεται λογαριασμό 70. Δεν ανεβαίνει από το ΦΠΑ. Ανεβαίνει από τα πάγια και από τις ρεμούλες <καιχαλή>, Από τα ψεύτικα που βάζουν μέσα. <καιχαλή>. Το ρεύμα δεν ανεβαίνει από το ΦΠΑ. Μην μα δουλεύετε άλλο κύριε Λαφαζάνη μου. Ανεβαίνει απ' τι ρυθμιζόμενες χρεώσει. Είναι 10 ευρώ το ρεύμα, 350 ευρώ οι ρυθμιζόμενε χρεώσει για να πληρώνουμε τις πράσινες αναπτύξεις του Γιωργάκα ή του Παπανδρέου και τα πρόστιμα λέει που τρώει η Ελλάδα γιατί χέζει το Περιστέρι λοιπόν το οποίο πήγε και τσίμπησε στάρια από τη χωματερή των Ανολιοσίων Ρε βγείτε και πείτε μιλήστε ρε στους ανθρώπους ρε βάζετε αυτό το σουργελάκι εκεί το, το καλό παιδάκι να πούμε το, με το αγγελικό πρόσωπο τώρα και λέει τα Μαντάτα να πούμε και μεταξύ, Χαρά στην υπομονή των δημοσιογράφων από κάτω, όταν βγαίνει αυτό εκεί και του ενημερώνει. Πραγματικά δηλαδή. Και σου λέει τώρα εντάξει είχαμε του πατριωτικού φόρους τώρα θα βάλουμε του δίκαιου. Ρεπείτε μια αλήθεια στον κόσμο. Τι ΦΠΑ δηλαδή. άστο το 20% το ΦΠΑ στο ρεύμα. Αλλά να πληρώνει μόνο ρεύμα ο, ο καταναλωτή. Βάλτε τη ΣΤΟΕ εκεί που ξέρετε τι ρυθμιζόμενε χρεώσει. Αλλά μεγάλα είστε στο κόλπο. Ελέ... Αυτά όλα είπαμε είναι παράσταση. Είναι παράσταση <Τοχελίου> Νομίζω είπε ο Βαρουφάκη Ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση Θα το σκεφτόταν να υπάρχει αυτός ο εξορθολογισμό. <Τοχελίου> Ποιος εξορθολογισμό μεγάλε Η κατάργηση της έκπτωσης Του 30% στο ΦΠΑ Στα νησιά προσέξτε Εκεί που όλοι μιλάνε Όλα αυτά τα σούργελα η άνοι, οι, οι ανεπάγγελτοι και άεργοι Μιλάνε για μια βαριά βιομηχανία Έχουμε ξαναπεί για το μύθο της βαριάς βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός Και είχαν δώσει και ορισμένα benefits που θα έλεγε και ο Πρωθυπουργός Benefits Γιατί στα ελληνικά δεν ξέρει Πώς λέγεται το benefits Λοιπόν για να βοηθήσουν τον, τον τουρισμό, τα νησιά, το ένα, το άλλο Ξέρω εγώ, αφορολόγητα, εκτόσει και τώρα και τώρα Και πάνε τώρα όλα αυτά και τα καταργούν Και το ερώτημα είναι ένα Γιατί να μην πάει απέναντι ο άλλος στην Τουρκία Στις Παραλίες του Αιγαίου Εκεί πέρα Όπου και οι υπηρεσίες είναι Ορίστε παρακαλώ Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα Άρα Λαγια Βεγάλε, με έφτιαξε τώρα. Ο Σαμαρά και ο Βαρουφάκη μια χαρά τα βρήκαν. Μα ο Βαρουφάκη δεν έκανε τίποτα άλλο από το να συνεχίζει τι διαταγέ που είχε να εκτελέσει ο Σαμαρά. Απλά στι παρουσίασε διαφορετικά. Είπαμε, ένας είναι πατριωτικός, ο ένα πόρο είναι πατριωτικό, ο καινούριο είναι δίκαιο. Τι ήθελε λοιπόν να βγει ο Βαρουφάκη, είχε και υποσχεθεί και στο λαό βλέπει. Είχε και κόκκινε γραμμέ. <ΣΣΣΣ> το θέμα είναι ότι ταλαιπωρούν του κατασφραγμένου, δεν μιλάμε για του βολεμένου του, για τον στρατό του. Φτι μια χαρά περνάνε, να το τονίζουμε αυτό τους κατασφαγμένους τους, τους ταλαιπωρούν γιατί κάπου είχαν και μια ελπίδα μέσα τους ρε παιδί μου επειδή λέγονται αριστεροί μπας και ανοίξει κανένα τσαπί, κανένα εργοστάσιο, κανένα τέτοιο Κατάλαβες? και οι κατασφαγμένοι σφάζονται ακόμα περισσότερο με τα τερτήπια να πούμε των τζιπροβαρουφάκιδων και των αριστερών, των αριστερών με τους πρικυλιακούς του Χουτζιά άκουρε χόρευε το τέρας όρθιο το όρθιο τέ Βγήκε αμπίδαγε σαν, σαν τα Αρκούδ. Αμπίδαγε σαν Αρκούδ, λέω τώρα. Αμπίδαγε και χώρε από τη γιατί συμμετείχε εκεί στον ΝΑΤΟΝΑ. Μαγκαζέ τον Τούρκο. Μαγκαζέ τον Τούρκο, ναι. Βίδε μωστάκι ο Τούρκος <laughs> Αλλά σου λέω τώρα. <laughs> <laughs> Να σου κάνω τώρα. Αυτά που λε, μεγάλε. Αυτή... Πευθύνομαι στον κύριο Τηλεκτροντή τον προηγούμενο. Αυτό κάνει ο Βαρουφάκη. τι άλλο κάνει ο Βαρουφάκη. Το, το δυστύχημα, ξέρει ποιο είναι. Ότι κάποια στιγμή θα σου φαντάζω αυτό. Θα σου φαντάζουν αυτά που έλεγε ο Σαμαρά ε, κουρκουμπίνια. Όχι τι, τα κουρκουμπίνια τη βαλαμάνε μα. Λοιπόν, διότι τα, τα ουσιαστικά στα πέταξε. Δεν, εντάξει, δεν πρόλαβε να τα υλοποιήσει ο Σαμαρά. Τα υλοποιεί τώρα το ανάχωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στα πέταξαν Ο καντελανάφτης ο Ρωμανιάς, Σου πέταξε για τη σύνταξη στα 250 ευρώ Ο Βαρουφάκη Σου πέταξε για, την, για τον μισθό των δημοσίων υπαλλήνων Στα 700 ευρώ Λέμε στο πέταξε 700 ευρώ Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 350 Αλλά λέμε τώρα Λοιπόν οπότε τι Όλα θα τα πάρουν πίσω Όλα μωρέ θα τα πάρουν Όχι θα τα πάρουν πίσω Ότι υπήρχε θα το Ότι τους λένε εκεί Αφού ρε παιδιά Σας το λέω, δηλαδή. δηλαδή Τρελάθηκα και εγώ μέχρι και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ε, Αγανάκτησε γνέκα. Εξέφραξε φυλάξει για τη διαπραγματευτική Ταχτική τη ε, κυβέρνηση. Λοιπόν. Ε, διότι η πολιτική γραμματεία, έχει και πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση τονίζει ότι οι κόκκινε γραμμέ δεν πρέπει να είναι τη κυβέρνηση αλλά του λαού. Ε, Κατάλαβε, μεγάλε. Κατάλαβε. Όταν λοιπόν όχι, όταν, δεν μπορούν να σε κυβερνήσουν. Μάλλον όχι, δεν μπορούν να σε κυβερνήσουν. Εκτε, είναι ε, εκτελεστέ εντολών κατοχικών δυνάμεων, σου ρίχνουν και την ευθύνη. Κατάλαβε, ο ένα σου είπε Μαζί τα φάγαμε, το κατάπιε. Ο άλλο σου είπε Να κάνουμε δημοψήφισμα. Λες και εσύ ήξερε τι σημαίνει Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ήξερε πού σε χώνουν. Τώρα λοιπόν ε, για να περάσουν τα κόλπα του κανονικό καλό ανάχωμα. Βγαίνουν φλαμπουράρηδε, τσίπριδες και τέτοιοι και σου μιλάνε για εκλογέ και δημοψήφισμα. Άιτε να το επαναλάβουμε. Κάνουν αύριο το δημοψήφισμα με τι κατευθυνώμενε ερωτήσεις που θα κάνουν. Ή κάνουν εκλογές Και εσύ ο δημοκράτη, ψηφίζει πάλι την ελπίδα, πάλι την αξιοπρέπεια. Ή ξέρω εγώ ψηφίζεις ότι θέλει τέλο πάντων και δίνει αυτοδυναμία σε μια κυβέρνηση. Έχει την εντύπωση θα λυθεί τίποτε, Απολύτως τίποτε. Η μόνη θα δεθεί, θα μπει ακόμη περισσότερο στο βόθρο γιατί σου είπα: Ο Σούλτ, ο Γιούνκερ, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε θα τρίβουν τα χέρια του. Για ποιο λόγο? Για τον εξή απλό: Άντε να τον ξαναπούμε, θα γυρίζουν και θα σου λένε: Σου δώσαμε την ευκαιρία να μα στείλει το διάλογο και εσύ μα έδωσε αυτοδυναμία. Είναι αυτό που σου λέγαν χρόνια. Αυτά τα προσώπατα οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν ξέραν τι του συνέβαιναν, αλλά δημόσια, ποιο είσαι σήμερα γιατί τι μιλά, Εμένα με ψήφισε λαό. Άρα, μεγάλε. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Οπότε τώρα αγανάκτησε. Ναι, είναι του λαού λοιπόν, μα είπε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η κόκκινη γραμμή. Δεν είναι αυτά που σου υποσχέθηκε ο Τσίπρα. Κατώτατη μισθή, η κατάργηση του έμφυα, όλα αυτά. Κόκκινες γραμμές. γραμμέ. Εσύ, εσύ, τι κόκκινε γραμμέ έχεις εσύ. Ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ σου, Το γραφείο, ο προθάλαμο του γραφείου του κάθε πολιτικάντη. Που πας και τον παρακαλάς να σε βολέψει κάπου Παρακαλώ Έλα Δημοκρατικά Δημοκρατικά Έχουμε δημοκρατικά κυβέρνηση Α, θα σου πούνε μια κατευθυνόμενη ερώτηση μόνο. Ήπια καφέ ή δεν θέλει. Χαχά, Φοβερή ερώτηση να πούμε. Ή Ήπια καφέ ή δεν θέλει. Μου λε τώρα δημοκρατή. Είναι δυνατόν τώρα, σου λέω, κανένα δεν εργάζεται να ανοίξει μια παραγωγή στην Ελλάδα. Αγορά είναι άγνωστη λέξη για αυτούς Κέρδος από εργασία άγνωστη λέξη Δανικά και δημόσιο Τέλος Δηλαδή τι άλλο να σου κάνουν Ρε μεγάλε Μάλιστα Γιατί μεταξύ μεγάλε Θυμάσαι που ουρλιόταν η αριστερή Για το λιμάνι Εκεί το λιμένα του Πειραιός Και τι είναι αυτά που κάνετε Και πάει το λιμάνι Και το πήραν οι Και διαφορά το θυμόσαστε αυτό Allora yeah. yeah. yeah. Να La να strada καπνάρε. Μια ναι, αγάπη μου, μια φορά τα παμε. Άντε να τα πω πάλι, δε Για, για. κράτη. Άφηγα, αφήσω μουσι στη γλώσσα, ρε μεγάλε. Θα αφήσω μουσι στη γλώσσα. Μα τα ξαναείπαμε. Ότι από τη στιγμή που συμμετέχει σε αυτόν τον ευρωναζιστικό σχηματισμό, και ε, δεν μπορεί να κλάσει και να βρίξει χωρί την άδειά του. Φυσικά και δεν μπορεί να σπειρει στάρι, δεν μπορεί να φυτέψει καπνό. Εδώ τον άλλον τον έβαλα να ξεριζώσει τα μπέλη, ρε. Θυμάσαι ένα νόμο που πέρσι τον είχαν φέρει. Του βάλα, τον Νίκο κάτω στη Ζάκυνθο. Με πήρε πριν 20 μέρε τηλέφωνο και μου έλεγε: Του στείλαν χαρτί να ξεριζώσει ταμπέλινα. Αλλιώ θα έχει πρόστιμο. Αυτά είναι. Δηλαδή, δη, τι δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή ενέργεια. Τι δεν έχουμε χωράφια. Τι δεν έχουμε βιομηχανία να βάλουμε μπροστά. Αλλά δεν, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά μεγάλα είσαι, είσαι στο συνασπισμό Είσαι με τους συμμάχους Τι θα λέμε ρε Γιάννη πάλι Πάλι τα ίδια θα λέμε Γιατί είσαι στο συνασπισμό Να σου πω γιατί Γιατί όλα αυτά τα χρόνια Το πρικύλι έφτασε στα γόνατα από το Αγροτικό Μάθαμε με τις πουτάνες τις βουλγαρές Κάθε 15 μέρες <Τι> να πούμε να έρχονται Και να πληρώνουμε. <Τι Παρακαλώ <Τι> Έλα ρε Νικόνα. Τι έγινε Γιατί την ξυλώσετε Α, για να δροσίζεστε Καλά εντάξει να βουν Κατάλαβα Κατάλαβα κατάλαβα Γεια σου, Νίκομου, Καλά ξυλώσαν την πλατεία στις Άκηθο, ξυλώνουν εδώ, ξυλώνουν εκεί, τρώνε τα λεφτά και τα αφήνουν έτσι. Γνωστά, κατάλαβες, για να κομμουντά, έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορέ να... γεννόμαστε κακοί, πούμε. Είναι απ' τη φύση μας. Είμαστε ο ξακόζι ο ξιντογιάξ. Ο αντίεχριστος. Λοιπόν, τώρα τι μου λες. Μπορείς να κουνηθείς, λοιπόν. Τι λεί Α, πήγαινε με ρωσίδες, εντάξει, εντάξει. Είμαι φάουλ, φα... είμαι, είμαι φάουλ Θα σου πω τώρα, περίμενα, θα σου πω τώρα, θα σου πω, περίμενα Επειδή μου... το θυμήθηκα τώρα, το ψαξα πριν, έλα. Θα σου πω, Θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω, έλα, γεια, γεια Καταρχάς ο τηλεακροατής ε, πήγαινε με, βουλγα... με ρωσίδες Με ρωσίδες δεν πήγε, μπράβο. Εντάξει ρε παιδί μου, ήταν θέμα γούστου αφού έρευνα τα γάλατα. Λοιπόν, μεγάλε άκου τώρα. Ε, που λε για τι επιδοτήσεις, σου είπα με τον τύπο, με το χωράφι, που τον βρήκα τις προάλλες. Λέω, τι κάνεις εκεί κάτω ρες, παίρνει τίποτα, τίποτα ρε μου. Λέει, λέει πάμε, μα δίνουν επιδοτήσεις, να μην σπύρουμε. Ψάχνω λοιπόν, έχει μια διαφήμιση εδώ ο καναλάρχη, το γεαεπιχειρήν. Yeah, Λέω, κάτσε να ψάξω τι είναι αυτό το πράγμα. Να. Ε, λοιπόν, κοίταξε να δεις κάτι. Αφού αγρότη μου σε δουλεύουνε ακόμη με γέα yeah, επιχειρήν και όλα αυτά τα πράγματα, μεγάλε τα θέλει η σου. Εγώ μαζί σου, μαζί σου με την ανεργία σου, να θες να βγούμε και στον δρόμο, να βγούμε. Yeah. Θες να τους φάμε το λαρίγκι, να τους το φάμε. Αλλά αφού ακόμη τρέχεις στο γέα yeah, επιχειρήν να κανονίζει τις... Ε... Ε, πως τις λένε τις επιδοτήσεις σου και τα χωράφια σου με, γάλε, με ρωτάει μετά με πήρε ο κυβερνητικός τώρα και μου, μου, μου λέει αυτά που μου λέει αυτά να πάνε να πεις τους αγρότες κυβερνητικέ μιας και ασχολείσαι μαζί τους αν δεις δε τα βιογραφικά προέδρου, αντιπροέδρου και μελών ε, αν σου έχει μείνει μια τρίχα στο κεφάλι θα την κουρέψεις μόνο σου θα γένεις Σα καραφιάσεις σου λέω Πέρα απ' το καραφλό μυαλό που έχεις Οπότε μεγάλε Τζάπα φωνή φοόντουσεν τη ερήμο Έχουμε λαλήσει Τετέλεστε Δεν υπάρχει τρύπα να χωθείς Δεν είναι οι εποχές Το ματαξαναλέω Που κάναμε σλάρωμα ανάμεσα στα αθήρματα Στα κοινωνικά απόβλητα Στα κοινωνικά κατακάθια Στα κοινωνικά σαπρόφητα Και επιβιώναμε Είναι τετέλεστε είναι να πάνε πάνω τα κοινωνικά σα πρόφητα πλερωμένα από το Γιούγκερ, από το Σόιμπλε, από την κατοχική κατάσταση και τελείωσε δεν υπάρχει ε, φίλε Νίκο ούτε αεραγωγός να αναπνεύσεις πια. Δείξε μια ματιά σου λέω μου τρελάθηκα λέω τι είναι τούτο που διαφημίζει κάτσε να δω έκατσα το ψάξα λοιπόν. Μου φυγε ο μου φυγε ο Ε τράβα λοιπόν τα θέλει και εσύ κύριε. Θα μου πεις, ξέρεις, είναι εύκολο Και τι να κάνω Δεν υπάρχει άλλη λύση Α, Τότε τι να σου πω, εντάξει. Οπότε λοιπόν, μεγάλε Να επανέλθω εγώ τώρα Θυμάσαι που λιώταν οι αριστερή. Δάσατε το λιμάνι, απατεώνες Τα ξεπουλάτε όλα Το 51% λοιπόν το 100 που θα, το, θα έδιναν σε ιδιώτη Οι κακοί οι, Δεξιο Ήρθαν οι καλοί αριστεροί και δέχτηκε ω κυβέρνηση να, πά, να πάρει 67% ο μέσα 5 χρόνια μετά την πόληση Μεγάλη κατάλαβες σου λέω τώρα δεν ξέρω με συλλίβεις έτσι Το ανάχωμα τα κάνει όλα και συμφέρει για, τους, για τις κατοχικές δυνάμεις τα κάνει όλα και συμφέρει Έτσι λοιπόν χαίρεται ο Σπίγκελ παρακαλώ ναι, τρέλα, ναι. ναι. Ναι. Ναι. είναι τρέλα, ναι. Ναι, ναι τρέλα είναι. Τρέλα, ναι, τρέλα. <σταλίδι> τρέλα. Ναι. Ναι, ναι, <σταλίδι> ναι. Ναι, ναι. <σταλίδι> ναι, ναι. <σταλίδι> είναι τρέλα, κατελφέ μου, η κατάσταση, όπως το λες. Απ' τη μία, σε δουλεύουνε, μαλάκα, σου λένε, ρε μαλάκα, έχουμε βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός κλπ. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το οδικό δίκτυο. Από αυτά που ο, ο, ο, ο τουρισμό αφήσει λεφτά, πού θα πάνε τα λεφτά. Ανήκει ε, ε, τίποτα σε κανέναν Έλληνα, σε κανένα ιδιότητα, τι σου μένει, δε. Το μόνο που σου μένει να πας καθαρίστρια ιδιωτικού τομέα, όχι δημοσίου. Γκαρσόνη, αυτό είναι να προσφέρει ο τουρισμό στην Ελλάδα. Πάντα αεροδρόμια. Προχθέ πάντα αεροδρόμια. Θα κονομάνει ξένοι από τον τουρισμό δηλαδή. Πάντα λιμάνια. Πέρα από εμπορευματικά τέτοια και από τουρισμό Θα κονομάνει ξένοι Εσύ τι θα κονομήσεις ρε μεγάλε στο τέλος hey, Ανακαλώ hey, Έλα Θα σου πω Θα σου πω Έλα για Με τσιγκλάει τώρα εδώ Με τσιγκλάει τελευταία κρατής μου λέει τα φέρνουν τα λίψανα τσακια βαρβάρα, τα πάνε, τα φέρνουν. Εσύ γιατί λες να το κάνουν. Α, κοίταξε, θα σου πω. Ε, γιατί είσαι είχε ο Σαμαράς ε, ένα χρόνο εκεί με την Αμφίπολη. Γιατί ε, ε, αυτοί πήγαιναν τώρα, θυμάσαι που πήγαιναν, ε, βάζαν πούλμαν. Οι ψηφοφόροι αυτή τη κατάσταση. Λοιπόν, βάζαν πούλμαν και πήγαιναν και έβλεπαν τα μπάζα στην Αμφίπολη. Και ένιωθαν υπερήφανοι που βλέπαν τα μπάζα. Εσύ γιατί λε τα τα λίψα τσακια βαρβάρα και τα περιφέρουν. Δηλαδή μεγάλα θα σου το πω έτσι ε, Όπως καμιά φορά μιλάω εδώ με τον καναλάρχη και του λέω Η απόδειξη του ότι δεν υπάρχει Θεός Είναι αυτή η, η, η ξεφτίλα την οποία υφίσταται Ο ίδιος ο Θεός από το, απ τους εκπροσώπους του και από τους θεούς του από τους ε, πιστούς του Μα είναι δυνατόν Είναι δυνατόν Αη σου απάντησε Δηλαδή δεν θα ακούνε για κάτι ρε παιδί μου ε, Κάτι να τους ρίξει μια μπάτσα το σπί Σιγάρε μόσχια! Τι κάνετε να πούμε ρευβόδια να μου. Hey, καλό. Hey, Δεν μας ενοχλείτε ορίστε. Hey, go, Δεν μα ακούτε hey, go, πάλι μέσω ίντερνετ. Hey, Ποπού πού παίρνετε τηλέφωνο, hey, go, Από αν hey, ολιώσια μάλιστα. Hey, go, Τι να σα πω, Τι να σα πω. Hey, Δεν γνωρίζω, θα, θα μιλήσω αμέσως με τους τεχνικούς hey, Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Μια φίλη εδώ πήρα από τα πάλι κάποιο πρόβλημα υπάρχει το Ιντερνέδιο, μάλλον υπάρχει όταν κάνουμε εμείς εδώ εκπομπή πρόβλημα. Τι να σου πω αγαπητέ μου και αγαπητοί μου. Λοιπόν μεγάλε, τι λέγαμε, λοιπόν, τι μαμά, μαμά τρελάνετε, θα κονομάν λοιπόν αυτοί που πήραν τα αεροδρόμια, πήραν τα λιμάνια, τις μεγάλες ξενοδοχειρικές μονάδες, τα φιλέτα. Εσύ ως χώρα, εσύ ω άτομο τι κέρδος θα έχεις, πες μας Παρακαλώ Ναι, ναι το, να, το, να το ανοίξω Το άνοιξα και να το ξανακλήσω. Το ξανακλύτσα Α, μάλιστα κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Ο τεχνικός με πήρε τηλέφωνο Και μου είπε να ανοιγοκλήσεις Μου λέει, να την ανοιγοκλήσω Ωρε τεχνικέ να πούμε. με μπλάκα μου κάνεις και σε... Άσε με να Βαβούρα μου Λοιπόν ε, μεγάλε Τι θα κερδίσεις αλήθεια Έχω μια απορία Ο λαός τι θα κερδίσει, που, που αυτή η πατριωτική κυβέρνηση θα κάνει αυτά Και οι προηγούμενοι Τι, λιμάνια πάνε, αεροδρόμια πάνε Δρόμοι πάνε Ξενοδοχειακά αφιλέτα πάνε! Ποιος είστε παρακαλώ! Καλημέρα! Πού? Σε ποια περιοχή? Έλα ρε τρίφωνα εσύ είσαι! Έλα να δεν ακούω έχω και βαρυκοεία πάει σ' Καλά είσαι! Καλά ε! Να είσαι καλά ευχαριστώ πολύ! Γεια σε καλά. Έλα, γεια σου, μια Η Θεσσαλονίκη ακούει λοιπόν από Ιδερνετ. Μάλλον την πέσαν στα Ανολιώσια εκεί. Και δεν έχει Ιδερνε... Ιδερνέδιο το Ανολιώσιο. Το Ανολιώσιο. Ήρθε, μεγάλε θα τρελαθούμε. Έτσι λοιπόν, έφτασε ο Σπίγκελ που λε να παλαμακίζει και να... να μετά την πώληση των λιμένων, των αεροδρομίων και όλα αυτά. Επιτέλου, είπε ο Σπίγκελ, η Ελλάδα πουλάει τα σημικά της Τώρα τα πουλάει η Ελλάδα Ρε σπίγγελ τα σημικά της Μη μας τρελαίνεις να πούμε Μη μας τρελένεις. Λοιπόν μεγάλη Τι έχουμε λοιπόν Παρακαλώ σαρα, σαρα. Ναι μωρέ εντάξει μωρέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την αξιοπρέπεια Που μας δώσατε την ελπίδα, λέει ένα τηλεκτροατή, να πούμε στον κύριο Τσίπρα και στην παρέα του: Μιλά τέτοια, μεγάλα θα σε χαρακτηρίσουν. Ναι, τι θέλει ο Τόμψερ τώρα, να μπει η Τρόικα για έλεγχο στα υπουργεία, αν δεν πάρουμε οικονομικά στοιχεία, αξιολόγηση δεν έχει, λέει ο Τόμψερ. Ο Τόμψερ, λοιπόν, ο Μπόρσεν, ο Νταζεμπλούμις ο Σολτσεμπούμη, οι Μέρκελ σου κανονίζουν την καθημερινότητα μεγάλα και αν μιλήσει εναντίον αυτών, είσαι εχθρό τη πατρίδα του Τσίπρα. Γιατί, όπω καταλαβαίνει, Μεγάλε, στην Ελλάδα υπάρχει η πλειοψηφία, η οπαδή δηλαδή του Τσίπρα, του Σαμαροβενίζελο Κουρέλο Καρατζαφέρη, και μια εκτρήμιοψηφία, βάλε και εμά μέσα, οι οποίοι είμαστε εναντίον τη κατάσταση. Ε, λοιπόν, εμεί, λοιπόν, που είμαστε εναντίον όλων αυτών των συμμάχων, του Τσίπρα δηλαδή, του Βαρουφάκη, του Σούλτς, του Γιούνκερ, τη Μέρκελ, του Σόιμπλε, όλοι αυτοί είναι σύμμαχοι, λοιπόν. Είμαστε εχθροί τη πατρίδα, ενώ ο Σούλτ, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, ο Τσίπρας ο Βαρουφάκη, ο Βαρτολομέο, πώ τον λένε εκείνον το φραπεδιάρι εκεί, ο Φλαμπουράρη, ναι, ο Φλαμπεράρη, ο Φραποδιάρη, αυτοί όλοι είναι πατριώτε. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν, πολλέ μεγάλε, μια και λέγαμε για το Σούλτς Ο Σούλτς που λες προχτές ο Γερμανό αυτό, ο φασίστα, ο Ναζίστα, πήρε το βραβείο Καρλομάγνου. Πρόσεξε Και να σας πω τι δήλωσε Γνωρίζω λέει τι σημαίνουν τα σύνορα Και εκτιμώ την κατάργησή τους Αυτή ήταν η δήλωσή του Όπως γνωρίζεις Το βραβείο Καρλομάγνου Από το 1950 Το απονέμουν σε προσωπικότητες Που προωθούν το ευρωπαϊκό εγχείρημα Όπως σου λέγαμε Στα σκαριά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από το 1947 Με πρωτοπόρου Αυτό το καθήκητο Ζαν Μονέ και άλλου. Προσέξτε τώρα το βραβείο, ποιοι το έχουν πάρει Ο Μπίλ Κλίντον Η Γερμανία Ντενάου Ερκόλ Και η Μέρκελ φυσικά Το πήρε και ο Καραμανλής Το 79 γιατί προωθούσε και αυτός Την ευρωπαϊκή ιδέα Ο Μιτεράν και άλλα τέτοια προσώπατα Της ευρωπαϊκής ιδέας oh my... το, προ... το θέμα μεγάλο εγώ θα ξαναρωτήσω be... Τι δουλειά έχει εσύ με αυτούς όλους That is... what... Ένα απλό ερώτημα βάζω και βέβαια σίγουρα θα το πάρουνε τώρα. Παρακαλώ. Και ένας γερμανοτσολιάς Έλληνας. Έλα. Εντελώ τυχαία βέβαια. Ναι, δεν πήραν μόνο τέσσερι Γερμανοί. Ε, Πώ είπα, Αντενάουερ, Κολ, Μέρκελ κλπ. Το πήρε και ο Γερμανοτσολιά ο, ο Καραμαντή το 79 That's Πέντε λοιπόν. Εντελώ τυχαία. Α το θέμα, το ερώτημα ξαναμπαίνει λοιπόν. Δεν είσαι ενημερωμένο ούτε ενημερώθηκε ποτέ αγαπητέ μου. Τι μαύρο ναζιστικό μόρφωμα είναι αυτό το ΑΕΑΟΚ που σ' ο Καραμανλέα. Και η Ενωμένη Ευρώπη όπως λέγεται τώρα Την οποία διαχειρίζονται Γαλαζοπράσινοι στρούγγοι Και τώρα ροζ Ροζιανοί στρούγγοι Ποτέ δεν ενημερώθηκε, Απλά βλέπεις αυτές Τις ημέρες που ζούμε Τα αποτελέσματα της πολιτικής Της πολιτικής αυτού του ναζιστικού μορφώματος Τα αποτελέσματα Βέβαια εντάξει καταλαβαίνω Συ είσαι δεν τα βλέπεις Πιέρ του μισθό Μιλάμε για τους άλλους που τους ξε που τους πετάξαν στον Κεάδα και καθημερινά τους σπρώχνουν στη μεγαλύτερη κατάθλιψη τους σπρώχνουν σε μεγαλύτερο σφάξιμο αυτά λοιπόν είπε μετά πρόσεξε μεγάλε ο σύμμαχός σου είναι σύμμαχός σου ο Σούλτς ο οποίος ξέρει τι σημαίνουν τα σύνορα αλλά εκτιμά και την κατάργησή τους λοιπόν αφού λοιπόν εσύ τώρα συμφωνείς και είσαι ίδιος με το σούλτ, πως μπορούμε να έχουμε την Ελλάδα ίδια πατρίδα εγώ και εσύ Άιντε σε ρωτάω, κύριε Σεριζέ μου, κύριε Διάπω, Διάλο, λέγεσαι, Τι έγινε, χρεοκόπησε η υποεκδοτική και βαλελοκέτο. Μετά από 100 χρόνια ο ριζοσπάτη θα τυπώνεται σε άλλο τυπογραφείο. Αλλά τι θα Άλλα Καλά, δεν θα γινόταν αυτό, ε, Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένω. Στο θέμα τη υγεία στην Ελλάδα. Έχει εκπληκτικά ρεπορτάζ και στον τοίχο Ξενοφόντα ο Ερμίδης για το θέμα τη υγεία. Και στενάζει ο κόσμο. Προχθέ που μου έλεγε η Ελένη τι γίνεται στο νοσοκομείο τη Βούλας και άλλε προσωπικέ μαρτυρίε ανθρώπων, οι οποίοι στενάζουν όταν του χτυπάει την πόρτα κάποια ασθένεια, όπω στενάζουν και οι εργαζόμενοι Στο χώρο τη υγεία. Λοιπόν, γιατί η πολιτική των Μπουμπουκοβορίδιδων ε, Σαμαροβενιζελοκουρέλιδων αλλά και οι σημερινοί οδηγούν στην ανυπαρξία της δημο... τη δημόσια υγεία και στην ύπαρξη μόνο ιδιωτικού κόλπου αλλιώς είσαι για φάνατο έτσι λοιπόν στην Τήλο χωρίς γιατρό έμεινε το νησί και παρετήθηκε το σύσ... σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού και η Δήμαρχος έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Κατά παντός υπευθύνου. Κυρία Δήμαρχε, <coughs> δεν είναι κατά παντός υπευθύνου. Είναι, είναι υπαρκτά τα πρόσωπα που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα. Να κάνετε μήνυση σε αυτούς. Βέβαια θα μου πεις έχουν βουλευτική ασυλία. Αλλά τουλάχιστον κάντε το ονομαστικά. Εκτός κι αν προέρχεστε από κάποιο χώρο και δεν θέλετε να θίξετε τα προσώπατα του χώρου σας. Πήρε καλό. Thank you. Thank you, τηλεαγρότη μου. Thank you. Μετάω και κανένα αγγλικό. Μπα και με προσλάβουν να πούμε στο BBC. Ναι. Μεγάλε, κατάλαβε. Και που λε. Και σου λέγα: Άρα, Να μην έχω εικόνα τώρα να βάλω το τσιφτετέλι από κάτω να πούμε. Λοιπόν, είδηση σοβαρή. Που σημαίνει ότι εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Χθε το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εθνοτήτων της Ευρώπης στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο Διεθνού Συνεδρίου για τις Μειονότητες. Προσέξτε τώρα. Στο συνέδριο, στο συνέδριο δίνουν το παρόν 240 σύνεδροι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και προαπαγματοποιείται από το Κόμμα Ισότητας και Ειρήνης και φιλία το γνωστό DEB, τον Σύλλογο Επιστημόνων της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Το συνέδριο όπως καταλαβαίνεις είναι πέρα για πέρα ανθαλληνικό γίνεται σε καιρούς δύσκολους σε καιρούς στους οποίους το σκίνομα αυτό το πέσαν και το σκυλεύουνε παρακαλώ Εκεί θα, θα καταλήψω Ευχαριστώ Σε εποχές λοιπόν Που στο πτώμα αυτό Πέσαν πάνω και το σκυλεύουν Τα κοράκια τα οποία εσύ Πιστεύεις ότι είναι σύμμαχοί σου Εντόπια και ξένα Και ο Κοντζιάς Μεγάλε Χορεύει αγκαζέ με τον Τούρκο Το χορό της προκιλιάς Κατάλαβες Μεγάλε που, που, που φτάκαμε αυτό είναι πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην ε, ε, στη Θράκη. Αλλά απ' την άλλη θα μου πεις ποιος να δώσει σημασία σε αυτά. Μπος μπορείς να μου δείξεις έναν? Λέμε ρε παιδί μου τώρα. Λέμε, κάνουμε, βάζουμε ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Θέμα μεγάλο υπάρχει Θέμα μεγάλο υπάρχει Αν αποδέχεται η κυβέρνηση Τώρα πως πήραν άδεια δεν το γνωρίζω Αυτοί είναι στην εξουσία Έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι Πως το λένε το πεπόνι Και κόβουν και μοιράζουν Αν τελικά όμως δίνοντας άδεια η κυβέρνηση η ντόπιοι εκεί Αποδέχονται ότι στην ε, Θράκη υπάρχει Τουρκική μειονότητα τι να πω δηλαδή δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο Τι λέει ακροατή μου ε, Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι Αυτούς διαλέγετε δημοκρατικά Να σας εκπροσωπήσουν Και να ανακτήσετε Λέει τη χαμένη σας αξιοπρέπεια Και την ελπίδα σας Και θα σας θυμίσω τη ρίση εκείνη του σοφού Ότι η αξιοπρέπεια Άμα φύγει Δεν επανέρχεται Η πείνα Αντέχεται και επανέρχεται Η αξιοπρέπεια φύγει δεν επανέρχεται Και δεν μπορεί να στη φέρει κανένας ε, Κανένα άτομο Ειδικά όταν λέγεται Τσίπρας Ανακαλώ ναι. Ναι. Ναι. Ναι. ναι ναι ναι ναι Να κάνουμε και ένα συνέδριο τσάμιδων Στην Ιγουμενίτσα Μουσική Να κάνουμε και ένα συνέδριο ε, Μακεδόνων στη Φλόρινα ξέρει στη Μακεδόνων, δυστυχώς μεγάλε θα σου πω στο είχα ξαναπεί παλιότερα τέτοια πράγματα όταν ε, οργίαζαν άρχισε να προτομπαίνουν μέσα εθνικομειονότητες μειονότητε, και τέτοια είχαν ξεκινήσει με το θέμα των βλάχων στο είχα ξαναπεί παλιότερα Άμα ψάξει σε παλιές παλιές εφημερίδες μπορείς να το βρεις, να, τε, να τις βρεις τις, ε, τις ειδήσει. Και κάναν συνάξεις εκεί στον κινηματογράφο στην Αθήνα, στο δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκείνο που είναι στη... σε ένα θέατρο, όχι κινηματογράφο, στο δρόμο εκεί ε, που ανεβαίνει εκεί από την Ακαδημία, δεν θυμάμαι τώρα το θέατρο. Νομίζω παλιά λεγόταν θέατρο Χατζηχρίστου, νομίζω, τέλος πάντων. Και πρωτοστατούσε η ηθοποιώση κυρία Χρονοπούλου Διότι είναι βλάχα λέει Και δεν ήταν Ελληνίδα και τέτοια Και θα σου πω κάτι Εκείνοι οι οποίοι τους πήραν στο πρ Να μην σου πω Τι κάνουν κάποια βαρύτερα Ήτανε ομάδες αριστερών Όμως πραγματικών αριστερών Τους τόνισαν Με λόγια και έργα Ότι η Ελλάδα είναι μία Και ήταν αριστερή εκείνη την εποχή αυτή Κατάλαβες δεν είναι χρυσή αυγή και τέτοια μη τα, τα παίρνεις βάρα όλα Οπότε μεγάλε τώρα τι να σου πω Για αυτή τη σοβαρή ιστορία Ας κανονίσει ο Κοντζιάς Αφού σκουπιστεί από το χορό Της προκυλιάς Λοιπόν να κανονίσει ο Κοντζιάς το τι συμβαίνει στη Θράκη Και οι ψηφοφόροι του Κοντζιά Γιατί πάνω απ' όλα ευθύνονται οι ψηφοφόροι του κάθε Κοντζιά μεγάλε δεν ευθύνεται ως προσώπα του ο Κοντζιάς Ο Κοντζιάς την πλάκα του κάνει <Και> Περνάει καλά <Τι>, τι μας είπε η κυρία Μπακουγιάνα <Τι> Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει τη συμφωνία Γιατί μόνο το κριτήριο Παλά καλά <Τι> μεγάλη μεγάλε ένα πράγμα Κάτσε και μέτρα σε μισθούς Σε μισθούς μόνο Τι έχει πληρώσει αυτή η πατρίδα Την οικογένεια Μητσοτάκη 90 χρόνια τώρα Εν <Τι> έχω σου πω τίποτα άλλο <Τι> Άμαν, κατή, έχει, πρόσεξε τώρα Κ έχει στόμα και κάνει καταγγελίες ολοβέρδος. Ε τι άλλο θέλεις. Και κατήγγειλε τις επαναπροσλήψεις του Κατρούγκαλου και πήγαν στα, ξαναπήγαν στα σχολεία οι παιδόφιλοι καθηγητές και δάσκαλοι που είχαν παφθεί. Το θέμα μεγάλε δεν είναι ε, για το θέμα των παιδόφιλων δασκάλων που ξαναπήγαν στα σχολεία εκείνο που έπρεπε να αντιδράσουν ήταν οι συνάδελφοί του. Με νόμιμους τρόπου και αν δεν έπιαναν οι νόμιμοι να τους πλακώσουν. Τους ξέρουν και δίπλα τους έχουν. Αλλά έχει ο, ο, ο Λοβέρδος τώρα μεγάλη Ο Λοβέρδος ακόμα σώνει την κοινωνία <Το> Κυρία μου και κυρία μου Να σου πω μια είδηση η οποία θα σας συνταράξει Η εταιρεία Edison για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα Θα μπει Από την πίσω πόρτα Θα, θα τη βάλει ο, ο Υπουργεύων κύριος Λαφαζάνης Που είναι αριστερό. Ναι Είναι το μεγάλο φαβορή για την πώληση της ΔΕΗ Θα <Το> καταλάβει. <Το> Ο Λαφαζάνη μπροστά σου ουρλιέται για τον δημόσιο χαρακτήρα τη ΔΕΗ. Απ' την πίσω πόρτα όμω φέρνει την Έντισον. Από το 2008 η εν λόγω εταιρεία κάνει δουλειέ τη ΔΕΗ, όπω κατασκευή λιθαθραγικών μονάδων και άλλα κόλπα. Είναι επίση η εταιρεία που θα πάρει το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδα Βουλγαρία. Αυτά λοιπόν κάνουν οι αριστεροί μεγάλοι. Και... Σόποια όποια ζυγαριά για να τους βάλεις Λοιπόν Το βάρος της εθνοπροδοσίας τους Είναι ίδιο Άσχετα αν στα ταμπέλες είναι αριστερή, αριστερή τη αριστεράς Και βαράτε με κι σκλεο. κλαίω Παρακαλώ Ναι Ναι, ναι. Χαίρετε ναι, εντάξει, ο Λαφαζάνης δεν δίνει τη ΔΕΗ αλλά δίνει τα πάντα Δίνει το σπίτι, δίνει το οικόπεδο δίνει τον κήπο, δίνει το σαλόνι Και κατά τα άλλα η ΔΕΗ θα είναι τέτοια Επιθύμισα να ακούσω ένα ωραίο τραγούδι Η να τα ακούσουμε παρέα και να γυρίσουμε να κλείσουμε Σας το αφιερώνω κιόλα. και μπερδεμένα Λες και με βρήκαν όλες οι κατάστροφες Πάνω στην τρέλα μου συνάντησα και σένα Και η ζωή μου πήρε ανάποδες τρόφες. Parou Φίλο από την Πρέβεζα Σ' άρεσε, ναι, είναι Η σκηνή, βέβαια εσύ δεν έχεις Βιετνάμ να τον κρεμίσει. να πεις Ρίχτω το Βιετνάμ, όπως το έριξε ο Αρμένης στο Βιετνάμ, λοιπόν Αλλά κάτι, βρες κάτι εκεί να ρίξεις Βάλε εκεί και Μέρη Μαράντι Θα πάρω φόρα Και βρες εκεί βάλε τη... στο βάλε την Ρίξ Μίτσο Αλλά Προσοχή όταν εσύ θα ρίξεις Το ίσκι στο στο παλτό που θα χορεύεις Μην πάρεις φωτιά να πούμε και καείς Προσοχή Βρες ένα Βιετνάμ, ρίχτο Και προσοχή μην καείς την ώρα που θα χορεύεις Αυτά Τι να κάνουμε, παίζουμε και κανένα σκυλάδικο καταλαβαίνει τώρα Εσύ την πρέπεζε Λοιπόν φίλε μου Αυτά τα ωραία για σήμερα Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, κροασία, για τις ωραίες παρατηρήσεις σα και να είσαστε πάντοτε πα, πα, καλά, πάρα πολύ καλά. Γεια σας και χαρά σας. Απόμα FM, στερεό.